Οι εξελφώντες να επανέλθουν αμέσως οι τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχει πιο φορών εις τα Σοδούς τα πυροβολείται αν Μια σου πλατεία radio, ακούτε την εστία ανομίας του σταθμού μα, αγωνιστικού χαιρετισμού σε όλη τη εστία ανομία, σε όλα τα κέντρα αντίσταση όλη τη Ελλάδας. Μουσική Από σήμερα, η εστία και μέχρι τι δημοτικέ εκλογέ, μπορεί και τι ευρωεκλογέ, θα φιλοξενεί κινήματα τα οποία παίρνουν την απόφαση να κατέβουν στις αυτοδιοκητικές εκλογές. Ε, κινήματα αμεσοδημοκρατικά, κινήματα ανεξαρτησίας, τα οποία παίρνουν την απόφαση να συμμετάσχουν στις αυτοδιοκητικές εκλογές. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Μόνα Μανατίδου από τη Δημοτική Παράταξη Άμεση Δημοκρατία, η οποία κατεβαίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Ε, πρόκειται για μια δημοτική παράταξη, η οποία αποτελεί μετασχηματισμό της λαϊκή στάσης πληρωμών του Δήμου Ηρακλείου, αν κατάλαβα καλά. Σήμερα έχουμε, λοιπόν, σαν πρώτη καλεσμένη αυτή τη σειρά σε εκπομπών που αφορά τις δημοτικές εκλογές την κυρία Μανατίδου. Να τη ρωτήσουμε ποιε, τι θα κάνει η παράταξή της. Ουσιαστικά τι θα κάνει η επειδή εγώ πιστεύω ότι τα κινήματα τα οποία κατεβαίνουν σε βιοδιοκητικές δεν είναι ακριβώς παρατάξεις, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουνε, με τα προτάγματά τους, για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να λειτουργήσουν τον Δήμο Ηρακλείου <Το σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μόνα Αμανατίδου από τη Δημοτική παράτεξη άμεση δημοκρατία Ράκλειο. ματινά <σομίου> Έχουμε μαζί μας την κυρία Μόνα Μανατίδου από τη Δημοτική Παράτεξη Άμεση Δημοκρατία του Ηρακλείου που η οποία παράτεξη κατεβαίνει στι αυτοδιοικητικές εκλογές του Δήμου Ιρακλείου. Γεια σας κυρία Μανατίδου. Ούτε. Ναι, κυρία Μαναντίδο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κυρία Μαναντίδο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην εκπομπή μας. Παρακαλώ, είναι δική μου χαρά. Ε, αν δεν κάνω λάθο, η δημοτική παράταξη Άμεση Δημοκρατία προέρχεται από τη λαϊκή στάση πληρωμών Εδακλαίου. Έτσι, έτσι ακριβώ. Ε, ε, ε... Θέλετε να πω κάτι για τη λαϊκή στάση και την παράταξη. Ναι, ναι, ναι, ναι. πείτε μα για τη λαϊκή στάση στην ουσία, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα απλά ε, είναι γνωστή στην πόλη του Ηρακλείου ως ε, λαϊκή στάση πληρωμών για τους αγώνες μας στο ε, ε, Ειρηνοδικείο της πόλης όπου αποτρέπουμε ή μάλλον να κυρώνουμε πληστηριασμούς επί ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο είμαστε κάθε τάρτη στο Ειρηνοδικείο προσπαθούμε να αποτρέψουμε πληστηριασμούς θα καταφέρνουμε τώρα και ε, από μία συνέλευση της τη της τη πληρωμών, αποφασίστηκε η κάθεδος και το Δήμο ηρακλείου Η παράταξη βέβαια πήρε το όνομα μες στη δημοκρατία, αναγάγοντα το τρόπο λειτουργίας της παράταξης, δηλαδή η εφαρμογή της δημοκρατίας όπω θα έπρεπε να είναι. Εάν δεν κάνω λάθος, συμμετείχατε και στο κίνημα με τα τέλη με το 1 ευρώ. Ναι, η, η φυλακή στη συστασία του δεν έχει μία δράση μόνη. Η πιο γνωστή είναι το Ειρηνοδικείο. Ναι, έχουμε κάνει και, το, και την κίνηση για τα τέλη του στην εφορία επίσης, στη ΔΕΗ, σε διάφορες άλλες δράσεις. Έχουμε πάρει μέρος. Είστε... Ε, Προσπαθούμε να καθούμε, κοιτάξτε να δείτε, περισσότερο αντιστεκόμαστε σε οτιδήποτε αντιμνημονιακό επιβαρύνει πολίτη. Οτιδήποτε έχει οδηγήσει το πολίτη στην εξατλίωση και ε, στην απελπισία. Θέλουμε να μετατρέψουμε δηλαδή την απελπισία σε ελπίδα. Θα καταφέρνουμε ως τώρα. Προ... Μεγάλη επιτυχία. Οπότε Πώς... πρόκειται για ένα ακτιβιστικό κίνημα ε, το οποίο αποφασίζει να κατέβει στις δημοτικές εκλογές του Ηρακλείου. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκκίνησε σαν ακτιβιστικό με μεγάλο αποτέλεσμα, εκεί ενώθηκαν άνθρωποι πολίτες από όλη την πόλη του Ιρακείου αλλά και τον Ομό ε, με ένα στόχο να αντισταθούμε στην έλαπα που έρχεται. Επειδή είδαμε ότι οι ενωμένοι καταφέρνουν πάρα πολλά πράγματα και επειδή πλέον ε, δεν πιστεύει κανένας από εμά ε, σε κομματικές γραμμές ή σε μεγάλα λόγια, τα λεγόμενα προεκλογικά λόγια, αποφασίσαμε να κατεβούμε. Και εδώ θα θέλω να πω ότι τα πάντα γίνονται κατόπιν διαβουλεύσεων και ψηφοφορίες. Ακόμη και η επιλογή ως επικεθαλούς εμένα έγινε με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά ο κάθε από εμάς παίζει το ρόλο. Δηλαδή συνεργαζόμαστε. Είμαστε μια ομάδα στην ουσία. Όλοι μαζί. Οπότε να είμαστε σίγουροι ότι σε περίπτωση που ιδανικά... Ε, κερδίσει η παράταξή σας στο Δήμο, θα προστατεύσει τους πολίτες του Ηρακλείου από τους πληστεριασμού του πούμε. και από πούμε. Ότι... Να σας πω ορισμένε από τις αποφάσεις που έχουν μπει ήδη σε διαβούλευση, έχουν στο διαδίκτυο, έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν μπει στο πρόγραμμα και φυσικά θα πρέπει από όσους εκλεγούν ε, να εφόσον βάρουμε βέβαια το Δήμο και το ευκόμματιστο, το πιστεύουμε, ε, να ε, υλοποιηθούν άμεσα επειδή είναι ψηφίσματα του λαού έτσι, διαδικ, μέσω διαδικτυακή ε, πλατφόρμας Λοιπόν, ε, το πρώτο πράγμα είναι ε, ξεκαθάρισμα των οικονομικών του Δήμου, παρουσία παρουσίαζε για να δούμε τι ακριβώ πώ πάντα οικονομικά τι έχει γίνει ε, και τι πρόκειται να βρούμε μπροστά μας. Έτσι, δεύτερον ε, θα πρέπει να εξηγιάνουμε ή αν θέλετε να α, αναβαθμίσουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου να μην γίνει καμία απόλυση, αυτές είναι αποφάσεις που έχουν γίνει και έχουν πει στο πρόγραμμα επαναλαμβάνω να μην γίνει καμία απόλυση υπαλλήλου να γίνει αξιοποίηση μάλιστα των προσώπων ε, ε, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πολίτης, ο δημότης και φυσικά να είναι με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, ώστε ο Δήμο να ηγηθεί ε, της ανάπτυξης. Ε, Τρίτον, αναφερόμενη στις υπηρεσίες εννοώ από τη ΔΕΙΑ, δηλαδή το νερό μέχρι και την καθαριότητα έτσι. <σ57> λοιπόν, ε, φυσικά ε, η προστασία των κατασχέσεων και της κυριασμών θα είναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έχουμε Μία πρόταση, η οποία βρίσκεται σε επεξεργασία ακόμη, δεν έχει, καταλήξει, δεν έχει καταλήξει η ημερομηνία ψήφθησης. Πιστεύω όμως ότι ε, θα είναι αποδεκτή. Εκεί αποτελεσματική μου φαίνεται εμένα προσωπικά, αλλά ε, θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και εκεί. Ε, επίσης, ε, η γενική απόφαση είναι ότι καμία υπηρεσία του Δήμου δεν πρόκειται να ιδιω, ιδιωτικοποιηθεί. Δηλαδή αυτό που σχεδιάζουν κάποιοι να μετατρέψουν με αυτές τις υπηρεσίε και κοινωνικέ ε, συνεταιριστικές επιχειρήσει, εμείς έχουμε πάρει απόφαση ε, ότι θα ε, αντισταθούμε, δεν θα το δεχτούμε. Θα παραμείνουν με τη δημόσια μορφή τους. Οπότε θα τα ανοιχτά με την κεντρική εξουσία σε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, το κάνουμε αυτό. Δεν είναι λόγια του αέρα. Να. Ούτε επικαλούμαστε, σε λαϊκές συνελέσεις, επειδή τα προβλέπει ο καλλικράτης και επειδή τώρα κάποιοι είτε σωρινή, είτε ήταν, τέλος πάντων, σε, στα συμβούλια μέσα την πολίτη, τέλος πάντων, ότι αν ήταν αυτή η Δημοτική Σύμβουλη, Τώρα έχουν κατανοήσει ότι υπάρχουν λαϊκέ συνελεύσει, υπάρχει μια εντολή λαϊκή κλπ. Και κλ. εμεί θα υλοποιούμε ένα χρόνο τώρα. Καταλάβατε. Ναι. Έχουμε ένα χρόνο, και όχι μόνο όπω σα είπα στο Ειρηνοδικείο, αλλά κάνουμε πράξεις ε, στην ουσία. Δηλαδή, στεκόμαστε στον πολίτη και δουλεύουμε για τον πολίτη. Αφήνοντα κατά μέρο τα υπόλοιπα προέχει ο πολίτη, ο δημότη, ο συνάνθρωπο. Αυτό είναι το στόχο μα. Άρα είμαστε αντίθετοι. Άρα πολεμάμε το σύστημα. Καταλάβατε. Ε, ναι, μια και φέρετε τον Καλλικράτη, πώ θα κοντράρετε τον Καλικράτη, όπω είναι ένα μνημονιακό κατασκεύασμα. Α πούμε, πρώτα απ' όλα, με το Δήμο Ηρακλείου, σα σας περιπλέκει σας καθόλου ο Καλικράτη. Δεν σα ενώνει με άλλου Δήμου, σα κάνει τίποτα τέτοιο όπω κάνει του υπόλοιπου Δημού. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που σα είπα εξ αρχή είναι το εξή, ότι έρχονται οι πολίτε από μόνοι του πλέον στην παράταξη με τι προτάσει για ανάπτυξη ε, ε, ε, της πόλης, του Δήμου γενικότερα, έτσι, ε, όχι μόνο της πόλης, του διότι και των όμορων που έχουν προσφέστηση όλου του Δήμου λοιπόν. Υπάρχουν μελέτες από τα ΤΕΗ, από άλλους φορείς, υπάρχουν προτάσεις από σωματεία που όχι μόνο δημιουργούν νέες θέσεις εργασία, αλλά θέλουν και την ανάπτυξη. Άρα εμεί όλοι είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον πάρουμε το Δήμο, να υλοποιήσουμε αυτά τα, ε, τα προγράμματα που έχουμε δεσμευτεί και ψηφίζονται, και όταν φυσικά τα ψηφίζει ο ίδιο ο λαό, ο ίδιο ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Δημότη, φυσικά θα είναι και με το πλευρό μα. Άρα, παίρνουμε δύναμη να πούμε, όχι, κύριοι, εδώ δεν ισχύει αυτό που λέτε εσεί από πάνω. Εδώ ισχύει ο δικό μα νόμο. Άρα, πολεμάμε το σύστημα. Τώρα, εάν θέλουν κάποιοι όμορφοι δήμοι να συνεργαστούν μαζί μα, είμαστε ανοιχτοί και για τα προγράμματα για τα σκουπίδια και για τα προγράμματα για την ενέργεια, όλα, όλα, για όλα. Ε, όσον, α, όσον αφορά τι απολύσει yeah. στο Δήμο, πώς θα προστατευτούν yeah. ας πούμε, οι, πολίτες, οι πολίτες, οι υπάλληλοι του Δήμου τους οποίους θέλουν να του βάλουν σε λίστες προς απολύσεις. Μα κοιτάξτε, εμείς θέλουμε όχι, κατευθείαν δεν υπάρχει yeah. περίπτωση. Δεν κάνει δηλαδή, δηλαδή, συζήτηση, δηλαδή, δηλαδή, συζήτηση, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, συζήτηση δηλαδή, γι' αυτό. Δεν υπάρχει από πάνω. πάνω, εμείς σαν δήμο θα κατοχυρώσουμε ότι παραμένουν στη θέση τους Εφόσον αυτο, αυτή είναι η εντολή των δημοτών. Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή σημαίνει ε, ότι είναι ο επικεφαλής της πόλης. Ποιος λοιπόν ορίζει τον επικεφαλή της πόλης? Ο δημότης. Άρα ο, ο, ο, ο επικεφαλής θα πρέπει να εκτελεί την ε, εντολή του δημότη. Αν η εντολή λοιπόν, του δημότη είναι ο, ο, ο υπάλληλος θα παραμείνει εκεί, ο, ο, ο, ο επικεφαλής δεν μπορεί να υπακούει μια άλλη εξουσία έξωθεν. Καταλάβατε. Ε. Εμείς έτσι λειτουργούμε. Ό,τι θέλει ο Δημότης, εφόσον οι Δημότες επιθυμούν τη δημόσια μορφή, τους υπαλλήλου στη θέση τους ή αν θέλετε ακόμα και την επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως έχει ψηφιστεί, ε, εμείς θα πρέπει να την εκτελέσουμε. Στην ουσία, όσοι εκλεγούν ω ε, ε, ε, Δημοτικοί ε, Σύμβουλοι, είτε σαν δημαρχία, εμείς θα εκτελούμε την επιθυμία των δημοτών. Δηλαδή, θα είμαστε εκτελεστικό όργανο στην ουσία. Και μάλιστα έχουμε υπογράψει χαρτί που σε περίπτωση που δεν το εκτελέσουμε θα είμαστε ανακλητοί. Καταλάβατε. Δηλαδή ε? μιλάμε για κανονικά για εκτελεστική εξουσία όπως θα έπρεπε να ένεθει. Επικαιρώνεται τις αποφάσεις της συνέλευσης ας πούμε, της συνέλευσης των πολιτών. Ακριβώς. Οι λαϊκές συνέλευσεις, η εντολή του λαού για μας είναι. Εκτελέστε αυτό επιθυμώ. Αυτά έχουμε υπογράψει και δεσμευόμαστε να τα υλοποιήσουμε. Ε, υπάρχει ε, η δυνατότητα γιατί σας είπα υπάρχουν μελέτε, υπάρχουν προγράμματα υπάρχουν ε, προτάσεις πάρα πολύ ωραίες οι οποίε αν είχαν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια με πλήρη διαφάνεια μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα που να γνωρίζει ο κόσμος από το τι λισθό παίρνει ο κάθε υπάλληλο μέχρι πόσο κοστίζει ένα δημόσιο έργο, ποιος το αναλαμβάνει κλπ. Τώρα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Καταλάβατε. Ναι. ναι. Ε... ναι ότι εμείς εδώ έχουμε παράταξή ε, παράταξιμες και όλα τα παιδιά που είμαστε μέσα, όλοι οι συμπολίτες που είναι μέσα, έχουμε αποφασίσει να αντισταθούμε σε ό,τι θέλει να επιβάλλει μια μνημονιακή κυβέρνηση. Ή αν θέλετε, μας. Αναφέρατε mm. μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ε, Α πούμε, οι αποφάσει του Δήμου θα παίρνονται με κάποια ανοιχτή συνέλευση σε κάποια πλατεία ή θα παίρνονται ηλεκτρονικά μέσω κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία σου αναφέρατε. Εμεί ήδη λειτουργούμε μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμα. Καταλα... Δηλαδή, έχουμε ήδη ε, τι προτάσει να ανεβάζουμε σε ένα πρόγραμμα και τα μέλη, όσοι εγγράφονται, όσοι έρχονται κοντά μα, παίρνουν ένα κωδικό, μπαίνουν και ε, όχι μόνο κάνουν τι προτάσει του, ανεβάζουν τι προτάσει του, γίνεται διαβούλευση και κατόπιν γίνεται η ψηφοφορία και εφόσον ψηφιστεί, η, απο... η πρόταση αυτή, κατευθείαν μπαίνει στο πρόγραμμα. Άρα αυτό θα απλωθεί σε όλη την πόλη και είναι πάρα πολύ εύκολο. Ήδη λειτουργεί. Ε, όσον αφορά το θέμα της εποπτείας των Δήμων, επειδή βάλατε το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών το οποίο πρωτο. Όπω πρόκειται να γίνει. Ναι, το οποίο. Για... Προ... Ε, προ... Ε, ε, υπόθηκε ε, σε ένα σύμφωνο εποπτεία Ελληνογερμανικής συνεργασία, έτσι ονομάστηκε, το οποίο μιλάει για ειδικοποίηση σε ξένες εταιρείε των υπηρεσιών του Δήμου και υποπτεία του Δήμου. Δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο, σα είπα. Ε, ε, ε, ε, οι υπηρεσίε του Δήμου θα παρα... παραμείνουν δημοτικέ υπηρεσίε υπό την πλήρη ε, ε, υποπτεία του Δήμου. Δεν αλλάζει τίποτε. Απλά θα εξυγχρονιστούν δεχομένως ε, να συνενωθούν κάποιες για καλύτερη ε, εξυπηρέτηση των πολιτών και για ε, ε, ε, ε, ε, καλύτερη ε, ε εισρωή χρημάτων αφα έλεγε προς το Δήμοτος ώστε αντισταθμιστικά να μειωθούν τέλικη, δημοτικά τέλη και να γίνουν άλλες παροχές προς το Δημότη πιο κοινωνικές δηλαδή πλάχιστον αυτά τα οποία βλέπω στο πρόγραμμα που διαβάζω και ψηφίζονται αυτόν τον καιρό εκεί αναγάγουν. Πολύ ωραία θέλει να σας ρωτήσει κάτι ένας ε, συνεργάτησε του σταθμού Ναι Κυρία Μανατίδο γεια σας Γεια, σας. Ε, γεια και, σας Από περιέργεια και μόνο ήθελα να σας ρωτήσω επειδή αγωνιστήκατε και με τις εφορίες με αυτό με, το, ένα, με την κατάθεση ενό ευρώ κτλ. Ε, ναι, ναι. ε, Απλώ ήθελα να ξέρω πως πήγε αυτό το πράγμα δηλαδή Εάν ο κόσμος συμμετείχε πρώτον και δεύτερον ποιο ήταν το αποτέλεσμα Δηλαδή τι έγινε τελικά, πώς, πώς αντέδρασε το κράτος ας πούμε Η πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ λιγάτο γιατί όπως γνωρίζετε κάτι επανασκατικό σε εξαγωγικά Στην κυρία Ελεξία είναι επανασκατικό Αλλά για τον πολύ κόσμο που έχει μάθει σε μια άλλη νοοτροπία Εντάξει ήταν λίγο ανασταλτικό ή εκφοβιστικό Ήταν λίγος αριθμό. Φέτος yeah. υπήρξε μια συμμετοχή πάνω από 3.000 χιλιάδες ατόμων. Σπουδαίο είναι αυτό. Yeah, είναι μεγάλη λοιπόν, σύμφωση Λοιπόν, με το παράβολο και φυσικά το έτοιμο με το ένα ευρώ. Ε, μέχρι στιγμή σε κάποιους έχει έρθει κάποιο χαρτί, ας πούμε, από την εφορία, ότι πιστώνουν το ποσό των... Αλλά εμείς έχουμε κάνει πάλι, έχουμε, δεν έχουμε μείνει έχουμε κάνει αγωγή με δικηγόρους, γιατί όπως γνωρίζετε τα τέλη κυκλοφορίας ε, καταβάλλονται ε, και είναι αντισταθμιστικά τέλη, δεν είναι φόρος. Σε Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν όλες οι υποδομές, οι κατάλληλε ώστε ο να είναι ασφαλής και το όχημα. Από τη στιγμή που βιώνουμε θανάτους, εμείς δεν δεχόμαστε ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα έπρεπε να είναι πάνω από... Και... Καθόλου βέβαια, αλλά και τα ένα ευρώ είναι υπερβολή. Μάλιστα. Καθημερινά χρηνούμε θύματα εδώ. Καθημερινά. Καταλάβατε. Βεβαίως. βεβαίως. Δεν, δεν, δεν θα κάνουμε πίσω. Ε, ετοιμάζουμε και άλλες δράσεις Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω Κοιτάξτε, όπως σας είπα είναι συλλογική δουλειά Εγώ ε, εκπροσωπώ όλη την παράταξη Διότι έτσι το ο νόμος Κατά τα όλοι μαζί Όλοι, δεν υπάρχει Επικεφαλής ή δημοτική Είναι ένα σύστημα που μας ε, αναγκάζει Να το διαμορφώσουμε έτσι. Στην ουσία είμαστε μια ομάδα πολιτών ενωμένη με ένα στόχο την ανατροπή, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την ελευθερία. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να, να σα πω εξειδικευμένα γιατί κάθε ομάδα έχει τον τομέα τη. Ναι, λογικό είναι. Δουλεύει. Κατανοητό. Ε, Μια και ο φίλο μας εδώ στο αθμό ρώτησε για το ακτιβιστικό τη της υπόθεση. Έχετε καταφέρει να ανακόψετε μεγάλο αριθμό πληστηριασμών ε, κάτω στο Ηράκλειο, <χω> Πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο, έχουμε προ ήδη. Ε, να σας πω Αν βάλω μέσω όρο Κάθε Τετάρτη ε, Από τρία Οικίματα και επιχειρήσεις Δεν είναι μονοκατοικίες και επιχειρήσεις Φρογίστε τώρα ότι είναι πάρα πολύ Εμείς σταματήσαμε από ένα σημείο και μετά Να ε, ε, Ούτε μας ενδιαφέρει αυτό mm. Μα ενδιαφέρει ότι ο, ο ιδιοκτήτης Ή ο άνθρωπος ο οποίος Λόγω μνημονίων Λόγω ε, τη κρίση Έρχεται απελπισμένο, Βορίς να ξέρει τι θα κάνει πού να στραφεί, βρίσκεται μα την ελπίδα. Και δεν σας κρύβω ότι έχουμε αποτρέψει και έτσι από ανθρώπους, οι οποίοι είχαν φτάσει ναι. από το χώριτο. Σας ρωθείς, Λάχιστον από ναι, ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην κατάσταση. Στοντά ναι. μας βρήκαν υποστήριξη και αυτό για μας ήταν το έδαφισμα να αποφασίσουμε να κατέβουμε στον Δήμο. Ναι, σα ρώτησα, επειδή έχω δει και έχω διαβάσει ότι κάτω στο Ηράκλειο είναι από τι πιο ενεργέ κινητοποιήσει αυτέ οι οποίε γίνονται. Είναι, ναι. ναι, ναι, είναι. ναι. Και είναι, στην προηγούμενη ναι. εκπομπή πάλι είχαμε ναι, ένα φίλο. Είχαμε ένα φίλο από την πρωτοβουλία εναντίον των χημικών τη Συρίας που θέλουν να καταστρέψουν στην Κρήτη. Οπότε έχουμε πάρει ε. τώρα με την Κρήτη κάτω. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει άνθηση των κινημάτων κάτω στην Κρήτη. Ναι, ναι. Μιλάτε και τελευταία που έγινε στην κέντρο στο Αρκάδι, Ναι, ναι. ναι. <Σι'> και μεγάλη συμμετοχή όντω. Αλλά μετά υπήρχε και μια κινητοποίηση των ιδιωτικών σκαφών στο Ηράκλειο. Ναι, <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> ναι, μα ενημερώσατε. ήταν μόνο του Ηράκλειου, δεν ήταν παγκρήτια κίνηση. Αλλά πάντα υπάρχει δραστηριοποίηση. <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Αν <Αλλά> όλα <θα> ήταν, κοιτάξτε, όλα αυτά τα κινήματα, είτε αφορούν τα χημικά, είτε αφορούν γενικότερα την ποιότητα τη ζωή μα, είτε είναι. Είναι περιβαλλοντική ποιότητα, είναι κοινωνική, είναι οτιδήποτε. Θα πρέπει όλοι αυτοί να συνανωθούν, να είμαστε μία γροθιά, καταλάβω. Για να μπορέσουμε να, δι, να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Να δώσουμε όραμα, να κρατήσουμε τα παιδιά μας κοντά μας. Να κρατήσουμε τα σπίτια μας, να έχουμε δουλειά. Αυτά ζητάμε, δεν ζητάμε πολλά. Δεν είναι νομίζω στόχοι οι οποίοι δεν είναι φυκτοί. Και δι, όταν είμαστε πολλοί, έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχουν διαδικασίε συνένωση, δηλαδή των κινημάτων εκεί κάτω στον Κρήτη, επαφής ε, τουλάχιστον το μεταξύ τους. Ε, σε εμάς, όποιος είναι ανοιχτή η πόρτα, έρχονται οι πάντε. Ναι. Δεν ρωτούμε ε, ποιο είναι και τι είναι, αρκεί να πιστεύει σε, αυτά, σε πολιτική μα πλατφόρμα, εντάξει περιπτώσει, ότι όλα θα πρέπει να γίνονται αμεσοδημοκρατικά. Αν το πιστεύει και θέλει να το εφαρμόσει, είμαστε μαζί είμαστε μια αγωριά, δηλαδή δουλεύουμε από τον πολίτη στον πολίτη. Θέλουμε ελευθερία, θέλουμε αξιοπρέπεια, θέλουμε δουλειά, δεν θέλουμε τίποτε άλλο από το να ζούμε, να αγαπάμε την πόλη, να αναπνέουμε τον αέρα της πόλης ελεύθερα, να μην φοβόμαστε το αύριο. Απλά πράγματα είναι. Τα Φυσικά, ναι. Ε, ναι, ναι. Άρα είναι ανοιχτή, έρχονται, δεν, δεν, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, διαβουλέψεις δεν θα κάνουμε με κανέναν. Εμείς έχουμε πει ότι όσο, όσο οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτό το όραμα που έχουμε και θέλουν να έρθουν μαζί μας, ευχαρίστως. Μαζί να παρέξουμε, να συμπορευτούμε, να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, το επιθυμητό. Ε, να σα πω, πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά έχει φτάσει στα προχώρητο η κατάσταση. Και επειδή θεωρώ ότι αυτέ οι εκλογέ είναι το... η τελευταία ευκαιρία του Έλληνα, mm -hmm. εάν λοιπόν δεν ε, ε, στηρίξει κινήματα σαν τα δικά μα, πιστεύω ότι δεν δικαιούται μετά να αναφέρεται σε ανατροπή. Αν θέλετε, κανεί δεν κάνει κάτι το γνωστό που είναι ένα ηγέτης. Εγώ πιστεύω ότι η ηγέτης είναι ο κάθε ένα από εμά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή, βλέπετε απίχυση στο... στην προσπάθειά σα αυτή στο Ηράκλειο. Ε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, τώρα είμαι δεύτερη μέρα στο Παγκρίπιο Συμέλιο της Ενόγλωσης εκπαίδευση που διεξάγεται εδώ στο Ηράκλειο, και συζητώντας με συναδέλφους και από όλη την Ελλάδα ε, ανακάλυψε ότι τελικά ε, δεν υπάρχει ούτε ένας από τους συναδέλφους πάνω από 400 άτομα που θα ισχυριστεί ότι ναι δεν έχει δύσκιο δεν μπορούσε κάποιο να μου αντιτάξει ότι είναι όλα καλά για ότι ο αύριο γνωρίζουμε τι <εφέρου> θα σας αύριο τι μέτρα θα ληφτούν, πόσοι επιβάρες θα έχουμε ξέρουμε ότι ο κάθε κλάδος μικρομεσαίας επιχείρηση, εξαφανίζεται ο ένας μετά τον άλλο ξέρουμε ότι η ανεργία αυξάνεται ε, μας παίρνουν τα σπίτια, ε, τι άλλο έμεινε μας παίρνουν τη γη, τι άλλο έμεινε πέστε μου ναι, δεν όλα. θέλω να αναγράγω σε πολιτικά να, θέλω να, να μιλήσω με τα δεδομένα Τη καθημερινότητα του βιώνουμε όλοι, η μισθή η εξαφλίωση, ε, οι συντάξει εξαφανίζονται, τι να πω, Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να σταματήσουν, δεν πρέπει να δώσουμε όραμα, τουλάχιστον για του νέου ανθρώπου. Κάποιο πρέπει να το κάνει. Ποιο θα το κάνει, εμεί οι πολίτε μόνοι μα. Γιατί αν περιμένουμε από πάνω, ξέρουμε ω τώρα ότι κανένα ηγέτη δεν, δεν παρουσιάζεται, είναι όλοι φυτευτοί. Σωστό ε, Οπότε η <laughs> ελπίδα είναι στον πολίτη και μπράβο για την πρωτοβουλία που πέρατε, σαν κίνημα. Να... Γιατί είναι ψυχοφόρο να κατέβει ένα κίνημα ή μια συνέλευση στις δημοτικέ εκλογέ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Κοιτάξτε, ένα σύστημα το οποίο υπάρχει χρόνια έχει γαλουφίσει χιλιάδε ανθρώπων. Δηλαδή, όχι. Ωραία. Αυτό συνεπάγεται μία νοοτροπία. Πιστεύω όμως ότι ήδη έχει οριμάσει μέσα στο μυαλό του μεθενός, δεν πάει άλλο. Θα πρέπει τώρα να γίνει κάτι, τώρα πρέπει να αλλάξει κατάσταση, τώρα θα πρέπει οι πολίτες να αποφασίσουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Τώρα, το αύριο θα είναι πολύ ευνηρό. Το σύστημα φυσικά δεν θα αφήσει. Ξέρετε, θα χρησιμοποιήσουν τα πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε έτοιμοι. Εξάλλου, εμεί αντιμετωπίσαμε τα ματ, δύο δημιουργίε ματ. 50 άνθρωποι, δύο δημιουργίε ματ. Και όμω τα καταφέραμε. Γιατί ήμασταν εκεί, γιατί επιμέναμε, γιατί δεν διασπαστήκαμε. Άρα, το ίδιο πιστεύουμε θα γίνει και στου Δήμου. Θα γίνει και στι περιφέρειε, ενδεχομένω, όπου κατεβαίνουν τέτοια κινήματα. Και αν ε, το συνειδητοποιήσουν όλοι οι Δημότε και όλοι οι πολίτε, ίσω να αλλάξει η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά, μακάρι. Ε, να σας ρωτήσουμε ε, κάτι που αφορά τι αυτοδιοκητικές ή να υποθέσουμε ότι η διαδικασία γίνεται ε, για να μπει ένα πολίτη, ας πούμε στο, λένε, στο ψηφοδέλτιο γίνεται μια διαδικασία του ανοικτού ψηφοδέλτιου δηλαδή Ναι ελεύθερα όποιος θέλει ε. έρχεται και δηλώνει θέλω να υποβάλω. Ε, να μπούμε στο ψηφοδέλτιο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα δεν με ρωτάμε ούτε τι κοιτάξτε ένας που θέλει να προσφέρει δεν μα ενδιαφέρει ε, ε, τι οικονομική κατάσταση είναι δεν μας ενδιαφέρει τα πολιτικά του πιστεύω δεν μας ενδιαφέρουν δεν υπάρχουν κόμματα δηλαδή από πίσω ή κομματικοί ή μηχανισμοί υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνιστεί αυτό μετράει για μας να ενωθεί μαζί μας και να προχωρήσουμε είναι ανοιχτό για όλους όσους σα είπα πιστεύουν στην πολιτική μας πλατφόρμα θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας Θέλουν να βοηθήσουν να αλλάξουν τα δεδομένα αυτό. Να αλλάξει αυτή η κατάσταση, παιδιά. Και θα ήταν καλό να έρθουν και όσο περισσότερο γίνεται εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω για άλλε πόλει αν υπάρχουν τέτοια κινήματα. Υπάρχουν, κατεβαίνουν δεν σε διάφορε πόλει. Δεν έχω υπόψη μου. Κατεβαίνουν και σε άλλε πόλει στι αυτοδιοικητικέ. Αλλά αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να ήσασταν το πρώτο κίνημα το οποίο το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθο. Α, μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος, έτσι μου φαίνεται. Ελπίζω να, να είμαστε πολύ, ελπίζω και εύχομαι να είμαστε πολύ γιατί αυτό θα σημάνει ότι παντού στην Ελλάδα είναι διάχυτο το συνέστημα. Το αίσθημα ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή, η ανατροπή. Θα Μα... πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη Λίβδη. Μακάρι γιατί σημασία, για σημασία δεν έχει ας πούμε να βάλουν τα άτομα που κατεβαίνουν το κεφάλι του στον τορβά, το σημασία έχει να υπάρχει μαζικό κίνημα το οποίο θα τα υποστηρίξει αυτά τα άτομα. Κοιτάξτε, και τα άτομα τα οποία μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο, όσα είναι ω τώρα, ε, μπήκαν ε, γιατί πραγματικά είδαμε ότι αγωνίζονται. Είτε ήταν στο ειρηνοδικείο, είτε δεν ήταν. Στο ψηφοδέλτιο, ειδικά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν για μα τώρα, με τι ανακοινώσει που κάνουμε, αλλά μέσα στο μυαλό του προπήρχε αυτή η ιδέα. Ήταν εν πάση περιπτώσει κάποιε διασκέψει και απλά αναζητούσαν, δεν είχαν πληροφορηθεί. Εχθέ ας πούμε, ήρθαν πολλά άτομα και δηλώσανε συμμετοχή, καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ ε, απορώ, όπου θα πούμε, όπου το πούμε, έχουμε ε, απήχυση και αυτό με ευχαριστεί και μου δίνει, ε, τι να πω τώρα, πώς να το πω, το ότι ε, θα πετύχουμε, ότι θα πάμε καλά, ότι κοντά μας θα έρθει ο κόσμος ο οποίος πιστεύει, παιδί μου, στη δημοκρατία. Τι να έχουμε ανάγκη, παιδιά, τη δημοκρατία. Ειδικά στις μέρες μας, ναι. Εξ ε, τι να πω τώρα. Κατάλαβε να και εγώ έχω παιδιά και βλέπω ότι το μέλλον του είναι πάρα πολύ αμφίβολο εδώ. Ε, θα έρθω να μου πάρα πολύ αν τα παιδιά μου ε, σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό και που να πάνε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για μένα αυτό ήταν οδυνηρό αγωνιό, σαν, σαν μητέρα. Θέλω τα παιδιά μου να μείνουν εδώ να προσφέρουν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη, την πατρίδα που τα μεγάλωσαν, εν πάση περιπτώσει. Άρα το ίδιο και σέβομαι να λητάνονται όλοι οι γονείς και όχι να προτρέπουμε τα παιδιά να φύγουν έξω. Αλλά θα πρέπει να πολεμήσουμε πρώτα εμείς, εμείς μπροστά και τα παιδιά μετά να βρούνε μια Ελλάδα πολύ καλύτερη από ό,τι πριν. Έτσι, πρέπει και ας, μακάρι τα κινήματα ας, σαν ας. Σας, να πάρουν τους Δήμους και σταδιακά έτσι να απελευθερωθεί η Ελλάδα από την επικοιοποίηση την οποία συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Με... πρέπει. Πρέπει, πρέπει. Δεν πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Ε, ακούω πολλέ φορέ κάποιου οι οποίοι αναφέρονται στην ε, ε, απελευθέρωση τη Ελλάδο με όπλα, με μα... Δεν είμαι υπέρ τη αιματοχυσία. Κάθε άλλο. Γιατί δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική να σκεφτούμε ότι ορίστε, έχουμε μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία τώρα με τι εκλογέ. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα πάντα με μια απλή ψήφο. Αρκεί. Να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτά τα δεδομένα, ή αν θέλει την οτροπία του κατεστημένου. Δεν πάει στην περιπτώση, τα πάντα αλλάζουν. Εάν δεν άλλαζαν, θα βρισκόμασταν ακόμα στο μεσαίωνα, θα ήμασταν σε μια εποχή, αν θέλετε, παλαιοληφική, όπω όσο θέλετε τη. Γι' αυτό τα πάντα αλλάζουν. Ήρθε ο καιρό να αλλάξει και αυτό το σύστημα τη διακυβέρνηση, αν θέλετε. Ήρθε ο καιρό, ορίμασε, έφτασε. Ε, είναι αντιληπτό από τον καθένα. Ήρθε. Αν δεν είναι επιθυμία του λαού εγώ δεν το σεβαστώ Αλλά δεν θα πρέπει καλούν, μετά όλοι αυτοί να τους καλούν τίποτε δεν αλλάζει ή να δεν μπορώ να το καταλάβω μετά Η απόφαση είναι πολύ τώρα που θα πάρουν Σας ευχαριστούμε πολύ που βγήκατε στην εκπομπή μας Παρακαλώ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις αυτοδιοκητικές εκλογές Να πω, να πω μόνο ένα τελευταίο ναι. ότι σε εμά δεν θα βρείτε κανέναν επαγγελματία πολιτικό. Ναι. Εμείς είμαστε όλοι απλοί άνθρωποι ε, μικρομεσαίοι ε, βιοπαλεστές. που αγαπάμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας την πόλη μας, το σπίτι μας και αγαπάμε το γείτονά μας το φίλο μας, την οικογένειά μας τους ανθρώπους. Θα μιλάμε με τον τρόπο που μιλάμε μεταξύ μας όταν το καφεδάκι μας όταν καθόμαστε στις στις γιορτές και στα... στι χαρές τους και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά μιλάμε από την καρδιά μας και όχι από τη λογική, με τη λογική, όπως έλεγε ο Για να γίνει η επανάσταση πρέπει να λειτουργήσει με την καρδιά και στη λογική. Αυτό κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε για επιτυχία επιτυχής, αυτοδιογεντικές, όχι και ποτάλλο. Δεν πιστεύουμε ότι είστε δημοτική παράταξη. Είστε ένα κίνημα το οποίο επιλέγει αυτόν τον τρόπο δράση. Ακριβώ, ακριβώ. ευχαριστώ. Αλλά εξανάγκη εξ μα λένε παράταξη. Πώ yeah. αλλιώ θα μα πούνε, ε, ναι. Παράταξη, έτσι. Εντάξει, θα πρέπει να έχουμε και κάποια σύνομα στοιχεία. Οπότε να μην θεωρηθούμε παράνομοι. Στην ουσία, κατεβαίνουμε για να κυβερνήσουμε την πόλη μα. οι πολίτε. Σας σα ευχαριστούμε την μαζί πολύ. πολύ καλή επιτυχία πάρα πολύ πετυχία. να καλά Λέμε εδώ με το νυχτερινό. Πόσο σπουδαία είναι αυτή η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι κάτω στο Ηράκλειο. Ναι, είναι σπουδαία αυτή η προσπάθεια, διότι αν σκεφτείς ότι τρι, κάθε Τετάρτη ας πούμε, αποτρέπουν περίπου εδώ και ένα χρόνο τρει πληστηριασμού, είναι 12 πληστηριασμοί το μήνα, α πούμε έτσι. Mm. Είναι γύρω στου 130 με 150 πληστηριασμού το χρόνο. Δηλαδή, έσωσαν το σπίτι κάποιων ανθρώπων. Βεβαίως, υπάρχουν τα νομικά και τα λοιπά, έχουν πάρει μια παράταση αλλά εντωμεταξύ ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όχι ότι θα αλλάξουν μάλλον, ότι εμείς θα τα αλλάξουμε τα αυτό, πράγματα. Αυτό ναι ακριβώς, έτσι. γι' αυτό σου κοίταγα έτσι. Και... Ναι. Πολύ σωστά είπε η κυρία Μανατίδου ότι εμείς θα το κάνουμε αυτό, Κανένα ηγέτης δεν θα το κάνει διότι όλοι αυτοί είναι βαλτοί, εντάξει. Αυτό το πάει. γιατί στην τελική ηγέτες είμαστε εμείς, ηγέτες είναι ο λαός ουσιαστικά, μέσα από τον λαό βγαίνουν αυτό που λέμε οι ηγέτες, οι πραγματικοί, δηλαδή μόνο στοιχεία του λαού είναι, όχι ακολουθήστε με, πάμε όλοι μαζί. Ναι, δεν, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει ηγεσία, Δη, δημοκρατία και ηγεσία είναι δύο ασύμβατες, ασύμβατες έννοιες, έτσι. δεν μπορεί να υπάρξουν ταυτόχρονα. Το, είπα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι, είναι, ότι κάτω στην Κρήτη οι κινητοποιήσει οι οποίε γίνονται είναι απίστευτε συγκριτικά με άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένε περιοχέ στην Ελλάδα okay, sure. οι οποίε κινητοποιούνται και η Κρήτη και είναι μια από αυτέ τι περιοχέ. Και η συγκεκριμένη και στο Ηράκλειο πρέπει να είναι από του πρώτου που πήραν αυτή την απόφαση, από του πρώτου που κατέβήκαν να διακόψουν πληστηριασμού και από του πρώτου που αποφασίσαν να βάλουν το κεφάλι του στον τόρμα. Και να κατέβεις στι Γιατί δεν είναι εύκολο για ένα κίνημα το οποίο δεν πιστεύει σε αυτό το σύστημα να κατέβει στι και να πει ότι έτσι, άμα βγούμε, εμεί θα το αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Δεν βέβαια. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από την οτροπία των ανθρώπων που έχουν μάθει αυτό το κα, την καχυποψία, πρώην. που την μπορεί κα... να του πούνε ότι θέλετε να γίνετε δημοτική παράταξη έτσι, έτσι. Την καχυποψία και όλα αυτά. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα σύστημα εδρεωμένο εκεί παραγόντων, πρώην δημαρχαίων, δημοτικών συμβούλων. Μαγαζάτορες... Του τσιφλικάδε εποχέ. Ναι, τσιφλικάδες δηλαδή. Τσιφλικάδες εντάξει, είναι, το Ηράκλειο, α πούμε, είναι και μια τουριστική περιοχή, το ναι. καταλαβαίνει τώρα έτσι. Όπου υπάρχει ανάπτυξη τέτοιου είδου κτλ., υπάρχουν συμφέροντα που αλληλοσυνδέονται, φιλίε, κουμπαριέ, τα ξέρουμε αυτά, α πούμε. εντάξει. Και γι' αυτό πραγματικά είναι μια, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά είναι και αξιέπαινο. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, τουλάχιστον. Είναι αξιέπαινο γιατί φαντάζομαι να βρεθούν δήμοι οι οποίοι θα διοικούνται από το λαό. Περάσουν τα χέρια των... Δηλαδή τον... να υπάρξουν δήμοι και ακόμα, και εγώ σου λέω ότι ακόμα για να μην υπάρξουν δήμοι οι οποίοι θα περάσουν στο λαό, να υπάρξουν δήμοι όπου έστω και ένας δημοτικό σύμβουλος θα λογοδοτεί στο λαό. Να εκεί μέσα. Θα είναι μεγάλη νίκη, δηλαδή πραγματικά θα αποκτήσει νόημα σημείς, συνελεύσεις, θα αποκτήσουν το χώριο του νοήματος το ότι εκπαιδεύεται ο άνθρωπος στη δημοκρατία, θα αποκτήσουν και ένα πιο νομικό υπόβαθρο. Mm. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα το πως 50 άνθρωποι μα είπε mm. σταματήσαν δυο δημιουργίε στον ΜΑΤ. Αυτό. Ξέρουμε τι έγινε τότε εκεί και, και στα Χανιά είχε γίνει κάτι παρόμοιο mm, mm. νομίζω στο Ειρηνοδικείο. Αυτό το διάβαζα ε, πρέπει. πρέπει. Το διάβαζα πρέπει ήταν 50 άνθρωποι καταφέρνουν αυτό. Φαντάσου δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν 5.000, 10.000. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια συνέλευση κατοίκων η οποία μπαίνει μέσα στο δημοτικό συμβούλιο του δημάρχου, του καθεστωτικού ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ή ακόμα καλύτερο και... Δήμαρχο, δεν είναι ο αντικαθεστωτικός δήμαρχος ο οποίο ο ίδιο δεν θα το επιτρέψει. Ναι, αυτό, αυτό θα... είναι το ιδανικό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά εγώ λέω ακόμη, α πούμε, ότι ένα καθεστοτικό Δήμαρχο από του γνωστού λοιπα παίρνει το Δήμο, αλλά μία ισχυρή συνέλευση μπαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο από αυτού θα ξανακυκλοφορήσει στο δρόμο, εάν δεν ακούσει τη συνέλευση. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι να καταλάβει ο κόσμο, οι άνθρωποι, οι πολίτε, πόση δύναμη έχουν. Τεράστια δύναμη. Τεράστια. Τεράστια, και έτσι λίγο-λίγο να δημιουργηθούν μικρά γαλακτικά χωριά. που λέμε για την πράξη Γερμανικά και να απελευθερωθεί λίγο-λίγο η χώρα. Γιατί αυτό που είπε η γυναίκα για τα όπλα, ότι εγώ εύχομαι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σε τέτοιε καταστάσει το αποκλεί ότι αύριο μπορεί να φτάσουν εκεί τον Έλληνα. Εύχομαι να είναι η έσχατη λύση που έδινε αυτή. Και να βρει πραγματικά μεθόδου να απελευθερώσει τη χώρα του. Κοίταξε να δει, όταν γίνονται τέτοιου είδου πράγματα. Δηλαδή, όταν γίνονται ένοπλε ε, Α υποθέσουμε ότι ο λαό παίρνει τα όπλα. Από κάποιον πρέπει να τα πάρει τα όπλα. Ποιο θα του τα προμηθεύσει, Ξέρουμε λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει ότι υπάρχουν διάφορα συμφέροντα ένθεν, κακήθεν, οι οποίοι συνήθω δίνουν όπλα και στι δύο πλευρέ. Αλληλοσπαράζεται ο κόσμο και τελικά νικάνε τα συμφέροντα. Κι εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής τη άποψη. Γι' αυτό σου λέω και εγώ, μακάρι να καταφέρει ο λαός να την αποτρέψει. Οποιαδήποτε προ... κατάσταση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από προβοκάτισει κτλ. Ο κόσμος, η δύναμη του κόσμου είναι άλλη, η δύναμη του κόσμου είναι η συμμετοχή του. Να, να είναι ο πολίτης, ενεργός πολίτης, να στείλει συνελεύσει σε κάθε γειτονιά, αν είναι δυνατός. Μακάρε. Και στου λαού του αυτή. Είχα <laughs> <laughs> κλείσει το μικρόφωνο, ξαναπέστω. Ναι. <laughs> το ξαναλέω, από το στόμα μου και στο λαού του αυτή. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, <laughs> μακάρι. <laughs> Ευχαριστούμε και πάλι τη Μόνα Μανατίδου από τη Δημοτική Παράταξη Άμεση Δημοκρατία του Ερακλείου. Ε, το ξαναλέω ότι εύχομαι να καταφέρουν ε, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά σε όλους τους δήμους που κάνουν τέτοια εγχειρήματα και που έχουν άνθρωποι που βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά για αυτόν τον λόγο να καταφέρουν να αποκτήσουν τη μαζικότητα, τη λαϊκή μαζικότητα που χρειάζεται και λίγο λίγο σε μικρά γαλατικά χωριά, σε μικρές αιστείες ανομίας να καταφέρουν να απελευθερώσουν τη χώρα για να μην χρειαστεί να φτάσει ο άκρα. Σώνουν λοιπόν και στο Ηράκλειο τη σημαία τη ανεξαρτησίας και εύχομαι να καταφέρουν την καρφώσουν στην οροφή του Δημαρχείου. Εμείς όπως σας είπαμε θα προσπαθήσουμε τους δύο μήνες αυτούς τι είναι μισός Απρίλιος και ο Μάιος ουσιαστικά, σχεδόν ολόκληρος γιατί δεν παίζει να βγει κανεί από τι πρώτε εκλογέ, σίγουρα αυτό. Εδώ δεν έβγαινε άλλε και άλλε εποχέ. Θα βγει τώρα. Θα προσπαθήσουμε αυτόν τον 1,5 μήνα κάθε Κυριακή στην εστία ανομία να φέρνουμε κινήματα τα οποία αποφασίζουν να κατέβουν στι δι... αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Ξεκάθαρα για να τα στηρίξουμε. Και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο του τύπου δεν στηρίζουμε. Κάποιον. Στηρίζουμε Γιατί όταν δεν πρόκειται για δημοτικέ παρατάξεις αλλά πρόκειται για κινήματα τα οποία σου λένε ότι άμα εκλεγούν δεν θα κυβερνήσουν, δεν θα διοικήσουν, δεν θα εξουσιάσουν, αλλά θα γυρίσουν την εξουσία πίσω από εκεί που την πήραν, δηλαδή από το λαό, τότε δεν μιλάμε για δημοτικέ παρατάξει. Και η στήριξή μα σε αυτά τα κινήματα προφανώ δεν είναι κομματική στήριξη ή πολιτικάντικη στήριξη. Είναι καθαρά πολιτική, κοινωνική, με την έννοια τη λέξη και τελικώ κίνηση αντίσταση. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη στις 4 η ώρα στην Pax Germanica και την άλλη Κυριακή στις 4 η ώρα στη Μαύρη Λίστα και μετά πάλι στις 6 στην Εστία Νομίας που θα έχουμε πάλι κάποιο κίνημα το οποίο αποφασίζει να κατέβει στους Δήμους ή στην Ευρώπη σε κάτι πιο ευρύτερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε πάλι Τετάρτη, 4 η ώρα, Κυριακή 4 και μετά Κυριακή 6. Γεια σας. Και να θυμάστε, υψωμένες τις σημαίες της ανεξαρτησίας σ' όλες ανομίας της Ελλάδας. Επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής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 Άσκη πιο φορών, οι στασοδούς θα πυροβολείτε αν See